السلام عليكم خير التجمع. نرحب رئيس الوزراء اليوناني. ο κυριός Κυριάκος Ο κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον βρήκανε και το μεταφραστή στη Λιβύη. Πήγε χθε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κρίσιμη επίσκεψη. Η Λιβύη είναι μια χώρα που μα απασχολεί για πολλού λόγου. Έχει και τα δικά τη, δεν έχει σταθεροποιηθεί πολιτικά. Έναν εμφύλιο τον έχει. Προ το παρόν προσπαθούν να τα βρουν όλοι εκεί οι φύλαρχοι. Μπα περιπτώσει, πήγε χθε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έγινε επίσημη συνάντηση με τον επικεφαλή του σχήματο του και καλά κυβερνητικού. σε μια χώρα με πόλεμο και ε, εδώ ήταν ο μεταφραστής, είπε μεσολαβούσε μεταξύ του Λίβιου Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού και τον είπε έτσι μισοτάκι χωρίς το τελικό ες λεπτομέρεια συμβαίνουν αυτά. Το ωραίο έγινε πριν, του έκαναν και υποδοχή, επίσημη υποδοχή, θέλαν στην Τρίπολη της Λιβύης να κάνουν και επίσημη υποδοχή και την έκαναν και υπήρχε μια μπάντα. η οποία μπάντα έπρεπε να παίξει τον εθνικό ύμνο και τον έπαιξαν τον εθνικό ύμνο. Θα μετακούσουμε ακριβώς πώς έπαιξαν τον εθνικό ύμνο χτες κατά την τελετή υποδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μάρεσε. Σε όλους. Η καλύτερη εκτέλεση του εθνικού ύμνου ever. Η καλύτερη εκτέλεση που έχει γίνει ποτέ. Τι της ήθελαν τι υποδοχέ, α φτιάξουν τη χώρα. Ας μπουν οι δομές. Και κάποια στιγμή μετά θα κάνουν και κανονική τελετή να υποδεχθούν τον Έλληνα, τον Γάλλο, τον όποιον πρωθυπουργό θέλαν να είναι κύριοι σε όλα. Και είχαμε αυτό το... Τελικό εξαίσιο αποτέλεσμα. Α έρθουμε εδώ στα δικά μας από τη Λιβύη, στην Ελλάδα. Ο κύριος Γεράπετρίτη, στενός συνεργάτης, επιτελάρχης εκεί του μεγάλου Μαξίμου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η επιτυχία όσων βλέπουμε και ζούμε οφείλεται στον κύριο Γεράπετρίτη. Και είναι πολλές οι επιτυχίες και είναι και συνθήκη επιτυχία, όπως το λέει ο Το Τον ρώτησε ο Γιάννης Τζούνο που τον είχε στον ε, Sky. Πολλές, πολλά πράγματα που δημιουργούν απορίε στον κόσμο γύρω από την πανδημία και του έκανε μια αναφορά αυτών των πραγμάτων που όλου μα βγάζουν από τα ρούχα μα ή που λέμε τι ηλικιότητε είναι αυτέ που αποφασίζει αυτή η κυβέρνηση, συνοψίζονται σε αυτέ τι φράσει και σε κάτι έτσι εκφράσει του προσώπου απορία. Όταν ακούμε τι ειδήσει και όλα αυτά που ανακοινώνονται και ξανακοινώνονται την επόμενη μέρα, Ε, για όλα αυτά ο Γεραπετρίτη είχε να. Δώσει μια πολύ ωραία φράση. Και όλα αυτά, Ενδιαφέρον αυτό. αυτά. με ενδιαφέροντα. Το τι θα πει η Επιτροπή, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια κατηγορία η κυβέρνηση για δύο ταχύτητε στο εμπόριο. Άνοιξε η Αττική, δεν άνοιξε η Πάτρα, η Χαϊάκο η Ζάνι. Δύο ταχύτητε τώρα στι μετακινήσει, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα των νόμων. Δύο ταχύτητε στα σχολεία, ανοίγει η δεν ανοίγουν τα υπόλοιπα. Να απαντήσετε και σε αυτό, κύριε Υπουργέ, σε αυτέ τι κατηγορίε. Θέλω να σα πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχία. Ε Θέλω να σα πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχία. Ευτυχώτε <Συσχελίες> ο πόντιο. Έυτώ όσα με λιγότερη να Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχίας. Mm. Θέλω να σας διαβεβαιώσω έχοντας μελετήσει αυτούς τους 12-14 μήνες mm. την mm. κατάσταση εκ των έσω ότι η συνθήκη της επιτυχίας είναι να έχεις μια εξατομικευμένη προσέγγιση mm. η οποία θα στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Mm. Μπράβο τους! Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχίας. Κάνε την ερώτηση ο δημοσιογράφος. Ε, ότι άλλα λέτε εδώ, άλλα εκεί Κλείνουν τα μισά μαγαζιά, είχατε πει θα ανοίξουν όλα Δύο ώρες μετά θα κλείσουν τα μισά Και βγαίνει από τα αριστερά Ο Γεραπετρίτης και λέει αυτό ακριβώς Είναι η συνθήκη επιτυχίας Αυτό είναι η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης Όλα αυτά που εμείς τα θεωρούμε αποτυχία Υπάρχουν άνθρωποι στο Μέγαρο Μαξίμου Που τα θεωρούν επιτυχία Εκεί σταματάει όποια συζήτηση, σταματάει και η λογική Ε, να θυμίσουμε ότι στον Εύασμο πάνω στη Θεσσαλονίκη είχαν κάνει κόκκινο lockdown σε μια περιοχή όμως που ήταν στον οικοδομικό ιστό και τέλειωνε στον ένα δρόμο ένας δήμος και άρχισε στον άλλον στον ίδιο δρόμο, το απέναντι πεζοδρόμιο ήταν ο άλλος δήμος, ο ένας είχε κόκκινο lockdown, κλείνανε έξι, και ο άλλος απέναντι στα 6 μέτρα κλείνανε εννιά. Αυτό ήταν συνθήκη επιτυχίας ή τότε με τα περίπτερα, θυμόσαστε στις 12 το βράδυ που θα κλείνουν και πήγαιναν όλοι 12 παραπέντε και πέραναν τα απαραίτητα ή όλα αυτά που έχουν γίνει κατά καιρού και τα λέμε συνθήκη πια επιτυχίας. Είμαστε στα σύνορα του σκληρού lockdown. Εδώ που πατάμε εμεί με τον κύριο Νικολαίδη είναι μαλακό lockdown. Είναι Δήμο Παύλου Μελά. Ναι. Στο ακριβώ απέναντι πεζοδρόμιο, ναι. στον ίδιο δρόμο, Καραμί και Δημητρίου, είναι Δήμο Κορδελίου Εβόσμου. Εκεί, Εκεί ακριβώ. Σκληρό. Προσέξτε, ο κύριο Νικολαίδη έχει το κατάστημα εδώ που κλείνει στι 9 το στις 9 βράδυ. Στι 9 η ώρα το βράδυ. Και θέλει ένα κατάστημα λίγο πιο κάτω. 300 μέτρα λίγο πιο κάτω. Το, το οποίο είναι στο Δήμο Εβόσμου και κλείνουμε στι 6 η ώρα. Θέλω να σα πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχία. Μία κυρία ηλικιωμένη πριν, πήρε παιδικά. Γιατί παιδικά βιβλία ήθελε και δεν την αφήσαμε να πάρει μια χριστιανιάτικη κάρτα τη. Την κάναμε δώρο. Θέλουν να πάμε και σχολικά ήδη. τετράδια, κασατίνε. Με τη διαταγή που έχουμε, απαγορεύεται να τα πουλήσουμε. Θέλω να σα πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχία. Αναστέλει τη λειτουργία κάθε είδου επιχείρηση λιανική πόλης αγαθών, όπω είναι τα περίπτερα, από τα μεσάνυχτα έω τι 5 το πρωί. Δηλαδή, τι κάνουν οι νέοι, έρχονται στι 8 η ώρα στο περίπτερο και παίρνουν τι. Πένα εδώ, σακούδα. Τι, τις μπίρες νωρίτερα, τις προμήθειες Το έσκουρες. αντίθετο λέω. Έρχονται έτοιμοι, έρχονται, έτοιμοι, έρχονται έτοιμοι. λέω. Από κάβες, ναι. από που; ε, έτσι, έτσι, Λέω, έτσι, έτσι, λέω έτσι, Με τελάρα λάρα με, με τα ουίσκι τους, με τα, με οτιδήποτε. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχίας. Το take away λοιπόν για τα σαββατοκύριακα καθήνας, το τα σταματάει, αλλά... Το delivery της διανομής του φαγητού, λέει, στα σπίτια συνεχίζει κανονικά. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχίας. Στο SMS2, που αφορά σε μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών, αγαθών πρώτη ανάγκης, δηλαδή σε σούπερ μάρκετ, μινι μάρκετ, η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικίου δήμου, είτε σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχίας. Μόνο αυτό και άλλε πολλέ επιτυχίε. Μόνο επιτυχίε. Το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο κύμα, από τον Νοέμβριο και μετά. Έχουν μόνο επιτυχίε, συνθήκε επιτυχίε, σύμφωνα με τη διατύπωση του κυρίου Γέρα Πετρίτη. Το θέμα φουρτιώτη συνεχίζει να απασχολεί και βγαίνει και ο άλλο υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη για να πει τι περισσότερο να του κάναμε. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση, όπω καταγγέλλεται, όπου κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν και βρήκαν ένα παράθυρο στον νόμο. για να πάρουν λεφτά που δεν έπρεπε να πάρουν από το δημόσιο. Και τότε ο τότε υπουργός της κυβερνήσης Μητσοτάκη, Γιάννης Βρούτσης, το κατάλαβε, νομοθέτησε και έκλεισε αυτό το παράθυρο και δεν πήραν τα λεφτά. Τι άλλο να κάνει η Κυβέρνηση να τον δει. Τι άλλο να κάνει η Κυβέρνηση να τον δύρει. Δικαστήριο, εισαγγελέας, να τον παραπέψει, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει κάθε κυβέρνηση όταν κάποιο μπουκ Μέσα στο Υπουργείο με μπράβου και απειλεί Υπουργό και δικητικούς και άλλους υπαλλήλους τα στελέχη του Υπουργείου. Γιατί αυτό συνέβη σύμφωνα με τις περιγραφές. Και εδώ διερωτάτε ο Άδωνις Γεωργιάδης τι παραπάνω να έκανε η κυβέρνηση. Ανέμπαινο λέω, σε ένα Υπουργείο, τι παραπάνω θα έκανε η κυβέρνηση. Γιατί το έκανε όταν μπουκαρε ο άλλος με τους μπράβου μέσα στο Υπουργείο και απειλούσε κιόλας Ο κύριο Βρούτσης, υπουργό τότε, που είχε όλο αυτό το, είχε ζήσει όλο αυτό το πολύ ωραίο συμβάν, ε, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open, ε, δεν έδωσε καθαρές διευκρινήσει. Καταλαβαίνουμε ότι κρύβονται διάφορα και υπάρχει μια διαπλοκή γύρω από αυτό το θέμα που φτάνει από ψηλά μέχρι πολύ χαμηλά, μάλλον από πολύ χαμηλά μέχρι πολύ ψηλά. Παρόλα αυτά, προσπάθησε να πει κάποια πράγματα. Ε, είναι δυνατό να απειλείται ένα υπουργό και την ίδια στιγμή να μην βγαίνει και να λέει ότι ο συγκεκριμένο κύριο, επειδή του τα λεφτά τα οποία ήθελε να υφαρπάξει από το ελληνικό δημόσιο σε καιρό κρίση, υγειονομική κρίση, με απειλεί και το στέλνω όπω είναι σούπιτο στον εισαγγελέα. Όσο αφορά το συγκεκριμένο κύριο, όταν σε μια χρονική στιγμή τον απέβαλαν το Υπουργείο Εργασία, όπω έπρεπε οι αστυνομικοί. Την ίδια μέρα στην εκπομπή του με κατήγγειλε ότι δέχτηκε βία η επίθεση από του αστυνομικού μου. Και είχε πρώτο θέμα στην εκπομπή του ότι ο Υπουργό Εργασία Γιάννη Βρούτση με έβγαλε και βιοπράγησε εναντίον, εναντίον μου μέσα στο Υπουργείο Εργασία. Δεν βγάζει άκρη, κύριε Παυλόπουλε, τόσο εύκολα όταν κάποιο κρατάει μια κάμερα και έχει τη δυνατότητα Στείλωτε την υπόθεση στον Που, ε, νά, τε, αφού... για, για, για που δεν ευλιάζμό, ασχολείται απάτη. για ψευδή εκβιασμό αυτό λέτε τώρα ότι σας, σας, σας εκβίαζε με ψευδείς χειρισμούς <συμί> ε, ε, κοίταξτε κύριε Κοντροκόη, είναι πολύ απλά γυρίστε τα ρεπορτάζ, το τι έχω πει στη Βουλή γυρίστε τι έχω πει σε εκπομπές <συμίσεις> απλά αναρωτιέμαι μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτη. να μπει σε ένα Υπουργείο όποτε θέλει, <συμίσεις> να επιτεθεί σε υπαλληλούς φραστικά να μπει σε Υπουργό Γίνεται συνήθω, κυρία. Γίνεται κυρίακου. Το Οι υπάλληλοι δέχονται κόσμο. Όχι, μιλάμε. Μιλάμε για δημοσιογράφου. Εδώ και ξεπέρασε πέρασε και... κάθε κόκκινη γραμμή. Τι γίνεται συνήθω, Μπουκάρει κάποιο μέσα με μπράβου και απειλεί τον υπουργό. Και όταν τον ρωτάνε για δεύτερη φορά γιατί δεν πήγε στον Ισαγγελέα, λέει ότι οι υπάλληλοι δέχονται ανθρώπου που είναι. ο άλλο πήγε στην Κοζάνη που ήταν με το Τσεκούρι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η ερώτηση των δημοσιογράφων. Αυτή είναι η στάση του Υπουργού που τα έζησε τότε και δεν μίλησε ποτέ. Και βγήκανε με τρει μήνε καθυστέρηση και έδωσε τη συνέντευξη που δεν ήταν συνέντευξη σύμφωνα με την Μπελόνι, αλλά μια τηλεφωνική επικοινωνία στον ντοκουμέντο προχτέ. Και ο Βρούτζη δεν τα λέει και τόσο καλά. Τα ξέρει προφανώ πολύ καλά και πολύ καθαρά αλλά Είναι το θέμα που ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μάθουμε την αλήθεια. Έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τι εκλογέ πριν περίπου δύο χρόνια, και αυτό ήταν κάτι πολύ τραγικό και λυπηρό για τον εξή και μόνο λόγο. Τότε έβγαινε ο Τσακαλώτο σχεδόν κάθε εβδομάδα στη Βουλή. Τώρα βγαίνει σχεδόν κάθε τρίμηνο. Δεν έχουμε πολύ υλικό από το Τσακαλώτο, αλλά έτυχε να βγει χτε. Οπότε σα τον χαρίζουμε. Μια από τι πιο γελίε προτάσει που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σοβαρή στάση και σοβαρέ προτάσει. Έχουμε όμω τι καλύτερε κουτσομόρε. Μια από τι πιο γενίε προτάσει. Που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σοβαρή στάση και σοβαρέ προτάσει. Δεν έχει. Δεν έχει σοβαρή στάση. Δεν έχει σοβαρέ προτάσει. Μα τι είναι αυτά που λέω τσακαλώτο. Αν κάτι χαρακτηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι έχει σοβαρέ προτάσει και σοβαρή στάση γενικότερα σε όλα τα θέματα. Σε όλα όμω τα θέματα. Αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε. Γιατί υπάρχει σοβαρότητα από πριν. Και όταν έρχεται το θέμα, έρχεται και κάθετη σοβαρότητα πάνω στο. Θέμα, τι δίνει η κυβέρνηση, πόνο είναι η πρώτη απάντηση που έρχεται σε όλους. Όχι, θα μάθουμε τώρα τι ακριβώς δίνει. Η δουλειά του κυρίου Τσιόδρα είναι τον οποίο σέβομαι, βάζει. υπολείπτομαι και αγαπώ πρέπει να πω η δουλειά του κυρίου Τσιόδρα είναι να μα τρομάζει. Αυτή είναι η δουλειά του κυρίου Τσιόδρα. Mm -hmm. Η δουλειά εμάν, η των πολιτικών να δίνουμε ελπίδα. μου mm -hmm. να δίνουμε ελπίδα. Mm -hmm. Dançavam comigo a noite inteira para tirar a poeira da sola da Se O o Έδωσε και ζωή στο συγκεκριμένο συνταξιούχο, από την επαρχία είναι, βλέπετε τι κάμερες τότε και τα έλεγε αυτά. Και αποδεικνύεται, επιβεβαιώνεται το ρητό που μόλι ακούσαμε από τον Άδων, ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει ελπίδα. Δουλειά ημών των πολιτικών είναι να, έτσι είπε, να δίνουν ελπίδα. Να τη ελπίδα χειροπιαστεί ακόμη και η ίδια ζωή, την ίδια του τη ζωή, ο συγκεκριμένο συμπολίτη μα τη χρωστάει σε αυτήν την κυβέρνηση. Ο... ο αδύναμος Κρίκος είναι ένα παιχνίδι, το ξέρουμε όλοι. Ε, προχτές ετέθη μια ερώτηση σε έναν από τους παίχτες και δεν ήξερε τη σωστή απάντηση. Σπύρο, ποιο κόμματο είναι η Σοφία Βούλτεψη? Του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο κόμματο είναι η Σοφία Βούλτεψη? Του ΣΥΡΙΖΑ. Παναγία μου, τι είναι αυτό? FGA, πάντα, Τι είναι αυτά που κάνετε, Σταματήστε! Όχι, αλλοκάρβουν. Όντω, να μην ξέρει ότι η βούλτεψη είναι τη Νέα Δημοκρατία και να νομίζει ότι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώ ο συγκεκριμένο παίχτη θα θυμόταν ότι είχαν ψηφίσει μαζί το ίδιο μνημόνιο, το τρίτο, και τα έχει μπερδέψει το μυαλό του. Όχι, η βούλτεψη ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί κανεί να μα την πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι θέλει και κανεί να την πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Δημοκράτη αναγυρίσουμε λίγο στον κύριο Βρούτση γιατί τα όλα αυτά λίγο μασιμένα από εδώ και από εκεί άφηνε να καταλαβαίναμε περισσότερα από αυτά που ήθελε να μας πει κάποια στιγμή το γεννίκευσε για την προσωπική κυρίου του κυρίου, ε, του κυρίου... Συγκεκριμένου, είναι κάτι το οποίο είναι χαρτοφυλάκι άλλου Υπουργού, αυτό όμω που μπορώ να πω και έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση ότι η μετολή του ίδιου του Πρωθυπουργού και του ίδιου του Υπουργού Προστασία του πολίτη του κύριου Χριστοχωρίδη, αφαιρέθησαν η φορά, οι, αρμοδιό... οι συγκεκριμένη που είχε πριν τη δική μου απάντηση στην τηλεφωνική κλίση που μου έκανε η φημερίδα το κουμίτο. Άρα λοιπόν, και εδώ υπήρχε ανατακλαστικά τη στιγμή που έπρεπε και όταν αναβήθηκε ένα ζήτημα. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά η Ριακόσαι γιατί πρέπει να 30. Κοιτάξτε, ακούστε, ακούστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ως υπουργό που ήσασταν ότι μέσα σε μια κυβέρνηση που από κάτω υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες πρόσωπα φυσικά, νομικά μπορεί να υπάρξουν και να παρησφρίουν γεγονότα ή πρόσωπα τα οποία να μην είναι και τη απόλυτη σωστής και διαχείρισης. <Τι> τα οποία να μην είναι κιτις απόλτης σωστής και ορθής διαχείρισης. Δεν πειμαι τα ναayım. Πού λες τι λεβένδες, οποία να μην είναι κιτις απόλτης σωστής και ορθής διαχείρισης. πρόσωπα που δεν είναι της απόλτης σωστής και ορθής διαχείρισης. Μα τι κι βέρνηση αυτή. Φίλε φίλοι Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και συνθήκη επιτυχίας. Έτσι λοιπόν, κυβέρνηση Κουρελού, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πριν λίγη ώρα μάθαμε το στο νέο ότι έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Λευθέρης Μητυλινέος. Η μέρα έχει και άλλα τέτοια υπενθυμίσει. σαν σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή ο Άκης Πάνου και σαν σήμερα το 2005 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Μηθηκότσης. Ο Γρηγόρη Μπιθικότη θα τον ακούσουμε τώρα εδώ, σε μία στιγμή. Είναι από το 1961, στο Θέατρο Κεντρικών. Δεν υπάρχει, γιατί τότε η ανοικοδόμηση του Καραμαλή γκρέμιζε ότι καλό υπήρχε στην Αθήνα, γκρέμισε και το Θέατρο Κεντρικών. Φύγαν όλα αυτά, με την ορχήστρα τη ΕΗΡ. Τότε διευθυντή της ορχήστρας, ήταν μια συναυλία, ένα διήμερο, 20 και 22 Μαρτίου. Διευθυντή τη ορχήστρα ήταν ο και συμμετείχε φιλικά σε δύο κομμάτια ο Μάνο Χατζηδάκη παίζοντα πιάνο. Μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά που οι δυο του εμφανίστηκαν. Στην σκηνή, ο ένα ω διευθυντή, ο άλλο ω πιανίστα. Σωλή στον Μπουζούκ ήταν ο Μανώλη Σιώτη, τραγουδιστέ Γρηγόρη Πυθικότη, Τέλειο Καζατζίδη, με τη Μαρινέλα και η Μέρι Λίντα. Μπορείτε να το φανταστείτε όλο αυτό τι έγινε. Επίση σε πρώτη εμφάνιση ο Τέρη Χρυσό. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ανέβηκε να τραγουδήσει ο Πυθικότη, ήταν μεγάλο το track που είχε. Ε, παρουσιάστρια τη εκδήλωση, γιατί τότε υπήρχαν και παρουσιαστέ, ήταν η Μαρο Κοντού. Και θα ακούσουμε τι ακριβώς ε, συνέβη. Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα με γίνει σύννεφο. Το τρίτο τραγούδι του Μίχη σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Το ακούτε αμέσως από τον Γρηγόρη Μπηθικός. Στον άλλο κόσμο που θα πάς. Κοίτα μη γίνει σύννεφο Κοίτα μη γίνει σύννεφο Κι άστρο πικρό της χαραυγής γνωρίσει η μάνα σου, που καρτερίζει Ο μπιθικό τη, σαν τον εθνικό ύμνο τη Λιβύης, το δικό μα, ζήτησε συγγνώμη, αποχώρησε, κατέβηκε. Ποιο, ο μπιθικό ο μπιθικό τη και ανέβηκε μετά ο Μίγκη Σωτοράκη και είπε το συγκεκριμένο τραγούδι. Επικαλέστηκε ασθένεια. Το track ήταν, σύμφωνα και με, με τα γενέστερες δηλώσει, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή από έναν κορυφαίο με τι μελανές του σελίδε και αυτό. Γιατί όταν φεύγουν οι άνθρωποι και όταν είναι στη ζωή, πρέπει να λέμε και τα. Από εδώ και τα από εκεί. Είχε τραγουδήσει σε μια εκδήλωση μαζί με τη Βίκυμο σχολείο τον ύμνο τη Χούντας. Είχε πρωτοπαρουσιαστεί στα Διλυνά. Και αυτό το είχε μάθει ο Μήκη Του είχε στείλει μια επιστολή να μην το κάνει, για να μην συνδεθεί ο τραγουδιστή τη Ρωμιοσύνη και των μεγάλων έργων του Μήκη Τωδράκη με τον ύμνο τη Χούντα. Δεν το είχε ακούσει αυτό ο Μπιθικότσι. Πήγε το τραγούδησε. Έχει μείνει ω στίγμα. Αλλά είναι τέτοιο το μεγαλείο τη φωνή, η καθαρότητα τη φωνή, τα πολύ μεγάλα τραγούδια που είπε που έχει παραμερίσει. Καλό είναι όμω στι αναφορέ και στι ανασκοπήσεις τη ζωή αυτών των πολύ μεγάλων να υπάρχουν όλα. Όλα γιατί δεν χάνουν σε αξία, απλά του δίνουν και την ανθρώπινη διάσταση που όντω έχουν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. 2.11 80, 80 τηλέφωνο επικοινωνία. radio.parpolitik.gr Το mail του σταθμού Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο στην Ελληνο... στο ελληνοφρένια.net.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 Αυτό το οποίο ονομάζουμε «πούσι». Και το καήκαν, «πούσι». Ε. Εδώ κάει και το <laughs> «πούσι». <laughs> Τη συμπερινδώνει. Μπάτσε η γουρούνια δολοφόνη πάλι. <laughs> Λατρεύω. Καλή σεινέκα, αγορίνα μου. Από καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα να κάνουμε την πρότασή μου για την Λίνα τη μενδόν, Παρθενώνας δεν επιβιώνει. Αγέκανε, για πε. Λοιπόν, θα ασανσέρ πάνω θα μπει παρακαλώ πάρα πολύ. Στο σανσέρ, ε. Ε, βέβαια. ε, βέβαια. Αυτό θα σα ανεβάζει πάνω. Λοιπόν, θα μπει επιγραφή με νέων. Δεν θα μπορούσε να μπει και πάνω στο τσιμέντο χαραγμένο Όχι, καλύτερα στο Με νέον ωραία, με νέον να μην είναι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, είναι που που λέει Ναι, όπως είναι τα, κακούρια, τα από κάτω. Μπράβο, και θα έχει Λίνα Μενδόνι στον παρθενό να σου σηκώνει. Όχι... Και θα παίζει το τραγούδι «Lift Me Up» Ναι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά για να Κάνε το connection... «Lift Me Up, Lift Me Up» Λαραρα να... «Lift Me Up, Lift Me Up» «Να η Μενδόνι» που λέει. «Να η Μενδόνι» Κύριε Μενδόνι, όταν μεγάλα πλέον τα σηδιάζουν, αυτό... Ναι, τον αστυνόμο Παλούρδο θα ήθελε. Ε, εγώ είμαι ο Μπαλούρδο. Α, ναι. δέρνουμε, δέρνουμε, σπάμε. 13χρονα, 12χρονα, 5χρονα, στο διάλο να πάνε. Όλα, έλα παρεπαρέ. Κατσίκι, Καλά, αυτό είναι εύκολο τώρα. Άκου από το αρχηγείο τη αστυνομία τώρα και από τον αστυνομικό διευθυντή Λάρι σα. Για τρει γκλοπιέ απολογούμασταν Γονατιστή σε όλο παπλιταριό. Βρε τρία-τέσσερα παλικάρια έτσι, χωρί διακριτικά, ξέρει τώρα με μάσκε κλπ. Μα δεν γίνεται, είναι όλη διακριτική αστυνομική Το είπε και ο υφυπουργός ο Σκέψος ναι ναι, ναι, ναι, ναι Τι χωρίς διακριτικά, είμαστε όλη διακριτική, σε όλοι διακριτικοί Σου ελέγχουσε όλα Το ξέρω Λοιπόν, πάρε τρία-τέσσερα παλικάριια και πηγαίνετε εκεί. και Θα αναλάβετε ένα-δύο συναδέλφου. Τον Καλαμούκι και τον Μπαρμπαγιάννη. Συναδέλφου πιανού. Συναδέλφου του Μπαλούρδου. δημοσιογράφη κατά το πρώτο μισό. Α, τι θα του κάνετε, θα είναι... του είναι, είναι ανήλικοι. Όχι, δεν ε, είναι Τι θα του κάνω, άμα δεν είναι ανήλικοι. Δεν σταματάνε να μιλάνε. Κοίτα, θα του σπάσετε το χέρι και θα πείτε ότι τα σπάσανε μεταξύ του. Να πούμε, βαρε, ένα τον άλλον. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για να καταλάβουμε. Έχουν την εκπομπή μετά από το σπουδαίο βουλευτή. Σπουδαίο, αυτό να το λέμε. το είναι ο μετά από αυτό έχουν αυτοί οι δύο. Αυτό και μόνο είναι ανεπίτρεπτο. Είναι για σπάσιμο καροτίδα. Εννοείται, εννοείται. Άντε να τα τελειώνουμε όλα. Άντε γιατί του πολύ και κελελέσουν τον Βαργέδη και ο Παπά. Έλα, να σου πω τι έγινε με αυτού που θα λογαριαστούμε μετά αρέσει. Βάζουμε πλάτη, αλλά θα λογαριαστούμε μετά το κοκκούνι. Το, αυτό το μετά πότε το εννοούνε. Δεν είναι ε, ακόμα. Yeah. Κάθε ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μετά του 10.000 νεκρού. Μπορεί να είναι μετά του 15.000 νεκρούς Μπορεί να είναι μετά που θα τα ψηφίσουμε όλα μαζί και ελληνικό, μετά μαζί και αυτά. Σα παρακαλώ τώρα, Έτσι. τι λέει ο χισμό είναι αυτό. Θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ κάτι τέτοιο. Συνέχεια. Το ίδιο με κατάφαση. Ισχύει Ισχύ. Ισχύ, αυτό που είπα. <laughs> ναι, το ξέρω. Θα ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ <laughs> κάτι τέτοιο. Θα ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα Γιατί κάτι τέτοιο κάνανε πάντα κάτι, κάνανε κάτι τέτοιο. Τι, τι, ερώ, τι ερώτηση ήταν αυτή, Δηλαδή τι, δεν καταλαβαίνω. Να είχαμε να λέγαμε τώρα, εντάξει. Ναι, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Άντε, να, για. Πω. Περίμενε, ρε. Αχ, κι άλλο. Φτιάχτηκε. Ναι, καλά, δεν έχει άλλο. Έλα, λέγε μόνο μακά. Όχι, μπορεί να πανέλθει, αγία. Κι εγώ. Σύμπραξη Μπιθηκότση και Ακυπάνου γιατί όπως είπαμε και οι δύο έφυγαν μια μέρα σαν την σημερινή θα πάμε να ακούσουμε ειδήσει από την ελληνική αστυνομία με τα ρολόγια και τα κομπολόγια και εδώ είμαστε σε λίγο Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφο Μάχης «Τον ιερό βράχο της Ακρόπολης δεν θα τοποθετηθεί πινακίδα με το όνομα της Λίνας της Μενδόνη, μπάτσι γουρούνια δολ... Με το όνομα τη Λίνα τη Μενδάνη. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτω το παγκόσμιο αυτό μνημείο, γι' αυτό απαγόρευσε κάθε πινακίδα. Αντί αυτών, θα χαραχτεί στην ανατολική πλευρά του βράχου μια τεράστια προσωπογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπω οι Αμερικάνοι έχουν το όρο Ράσμορ, όπου στου βράχου του βουνού είναι σμηλεμένοι τέσσερι πρόνοια. «Έτσι και εμείς οι Έλληνες θα έχουμε την Ακρόπολη, που στη μία της πλευρά θα είναι σμιλεμένο το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη», δήλωσε πηγή του Υπουργείου Πολιτισμού. «Το μέγεθος του γλυπτού θα είναι μικρό, περίπου όσο μία 20 φυ πολυκατοικία, για να φαίνεται από κάθε γωνιά της Αθήνας». Εν μεταξύ, για να διαψεύσει τι φήμε για τοποθέτηση πινακίδας και για να αναδείξει την αγάπη τη για την Ακρόπολη, η Λίνα Μενδώνη αποφάσισε να κάνει φωτογράφηση πάνω στον ιερό βράχο. Θα φωτογραφηθεί ω μία από τι Καριάτιδες. Ο υπουργό θα φορέσει ένα ίδιο φόρεμα με αυτό που βλέπουμε στα γλυπτά, θα ανέβει στο ερέχθιο και θα φωτογραφηθεί ω μία ακόμη Καριάτιδα, κρατώντα με τα χέρια τη την οροφή του κτίσματο. Θα παραμείνει εκεί για μία ώρα, μίλητη. Και ακούρητοι προκειμένου τα διεθνή πρακτορία να καταγράψουν το συγκλονιστικό αυτό θέαμα. <Συμή> Αλλαγέ στο σοφρονιστικό κώδικα φέρνει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνη, η έκτηση ποινή 15 ετών καταργείται. Στη θέση τη θεσπίζεται νέα ποινή, η οποία θα είναι η εξή: Εμβολιασμό με το εμβόλιο ΑστραZeneca. Ο κατηγορούμενο, αφού καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, θα οδηγείται σε ειδικό θάλαμο όπου θα του γίνεται το συγκεκριμένο εμβόλιο. Με αυτό το αποτρεπτικό όπλο, η κυβέρνηση ελπίζει να περιορίσει το έγκλημα. Επιτήριο τηλεγράφημα για τη μεγαλοφυή ιδέα έστειλε στον εαυτό του ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κερος. Καιρός. Καιρός είναι όποιο ήδη έχει κάνει το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα, να πάει στη Λαϊκή να αγοράσει τίποτα ραδίκια και να τα κοιτάει από κάτω για να συνηθίζει. Μουσική Και το επιτελικό κράτο έχει άλλη μια επιτυχία. Φάνηκε σήμερα το πρωί, χτε βράδυ και σήμερα το πρωί, με του φαρμακοποιού και τα self-test που έχει στείλει. Δεν είναι ένα-ένα, πακεταρισμένα. Είναι σε κάτι συσκευασίες των 25. Και καλούνται τώρα οι φαρμακοποιοί να αρχίσουν να βγάζουν ένα-ένα, να τα συσκευάζουν για να τα δώσουν στου ανθρώπου που θα πηγαίνουν εκεί με τον Άμκα. Επίση, αυτά είναι rapid test, δεν είναι self-test, όπω λένε οι ίδιοι. Και ξεκίνησε από το πρωί το πανηγύρι του επιτελικού κράτου. Προσπαθούμε να σας πω την αλήθεια αλλά είχαμε μία δυσάρεστη έκπληση χθε το απόγευμα, όλοι οι φαρμακοποιοί. Ναι. Αυτό το τεστ εδώ πέρα που βλέπουμε, αυτό που δείξαμε πριν, να. δεν είναι self-test παιδιά. Τι είναι. Αυτό είναι ένα αξιόπιστο men προϊόν για τη δουλειά του αλλά είναι ένα rapid test το οποίο κανονικά είναι για μικροβιολογικά εργαστήρια. Δεν είναι self για να το παίρνει ο κόσμος να το κάνει σπίτι. Αυτές εδώ πέρα οι συσκευασίες πρέπει να καθίσουμε να βγάζουμε ένα-ένα είδος, να τα συσκευάζουμε κάπου που δεν μας έχουν κάπου που θα τα συσκευάζουμε για να τα παίρνει ο πολίτης να φεύγει. Κανονικά το self-test είναι μια αυτόνομη συσκευασία τε, ενός test που τα περιέχει όλα μαζί, ναι. το παίρνει ο πολίτης, το πηγαίνει σπίτι του και το κάνει. Ναι, δεν ξέρω ποιος έκανε το διαγωνισμό και ποιο έδωσε χαρακτηριστικά και έγκριση για αυτό το πράγμα. Μια χαρά προϊόν είναι, για άλλη δουλειά είναι. Εμεί δεν μπορούμε με τόσο κόσμο που θα έρχεται μαζικά να χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο πράγμα και να καθόμαστε να το βγάζουμε εκείνη την ώρα και να παίζουμε. Τι να πω τώρα, συγγνώμη για ένα λέγκο φινοτουβλάκι, αφιάξε κάνε ράνε, πάρε εδώ και μια οδηγία και φύγε. Αυτό που αναφέρετε. Έναν κάτο, πω... self-test είναι. Έχουμε ένα, κουτί θυμί, έτοιμο, έχουμε ένα κουτί έτοιμο, μπαίνουμε Λεύει στο αυτό. άμκα, το πληκτρολογούμε, παίρνουμε, φεύγει ο πολίτη, με ασφάλεια το προϊόν, συσκευασμένο, σφραγισμένο, πηγαίνει σπίτι του και το κάνει. Μία δουλειά δεν θα υπάρχει που θα γίνει σωστά. Θα κάνουν το διαγωνισμό, θα πρέπει, θα δώσουν τις προδιαγραφές, επιστήμονες θα μελετάνε, υπηρεσίες, από 10 φίλτρα περνάνε όλα αυτά, ώστε να το πάρει ο κόσμος μετά όπως πρέπει. Ήταν φαρμακοποιός σήμερα το πρωί στο όπεν, ο κύριος Δαγρές Γιάννης, αλλά όλοι οι φαρμακοποιοί γελάνε από και μιλάνε για λέγκο σφινοτουβλάκια. Λαό τώρα, μέρος δ Σε παρακαλώ πάρα πολύ, <laughs> Όσο έχουν συντροφεύσει Λατέρνες ελληνικές μας ταινίες, αυτό δεν το εκτιμάς. Θυμάμαι, <στιμάω> Γιάννη, μου από στα Ολυγκιά σου, Βουλυγκιά μου, Λατέρνα. Έτσι, σκέφτομαι το εξή. Εγώ βλέπω το μπορίδι, τον Άδονη, αυτά τα συγχάματα. Μη μιλάτε το... έτσι, είναι οι υπουργοί <στιμά> του Θεάσου. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι συγχάματα. Ξέρω εδώ και πολλά χρόνια ότι οι δεξιοί είναι τα, τα, τα ίδια μου νόσκυλα. Βρωμιάριδε, απαταιώνε. Τι είναι αυτά που λέτε, κύρια. Μιλάτε για κάποιε εξαιρέσει και του βάζετε όλου <στιμάστε> σαν τσουβάλι. <στιμάστε> Διαχωρίζω τη θέση μου και στο κάτω-κάτω να πάτε και στο διάλογο. Μπαζεμένε, πολλέ εξαιρέσει μπαζεμένε, επολίτε. Λες, εξέρετε, okay, πας πολλά πας... μεμονωμένα περιστατικά. Ναι, σαν, το ξύλο, σαν το ξύλο από του μπάτσου, τι, τι, τι ψηφίσανε δεξιά οι μαλάκια και δεν ξέραν τι ψηφίσανε. Λε και ζούσαν σε άλλη χώρα, δεν του ξέραν τι μαλάκια είναι την λεπτάκι, ή απλά ξέραν τι ψηφίσανε. Να, παίζει και αυτό γιατί είναι το ίδιο βρωμιάριδε κι αυτοί. Και αυτό θέλανε. Ακριβώ, mm. ακριβώ. Δεν τα το... ρίχνουμε όλα στην άγνοια. Mm. Υπάρχει και η μαλακία του λαού που την έχουμε εδώ παράγουμε απλόχερα. Ακριβώ, κάνουμε και εξαγωγή. Εναυθονία. Τράγε πάλι με την πρώτη ρε πούστι τράγε Λοιπόν την τελευταία φορά ρε μαλάκα Αποστόλης Την μόρφω όχι μπάφου έκανα λάθος Καλά αυτό να το δεχτώ Αλλά δεν εισακούστηκα Και δεύτερον αφού εσύ δεν εφαγώθηκες Να πιάσουμε τον παπά τον παπά τον παπά Έσπασαμε το χέρι του παιδιού ρε μαλάκα. Μπερδευτήκαμε. Α, για αν είσαι δεν είσαι λοιπόν. Στην αστυνομία δεν σε βάλαμε με το τυρόγαλο. Γουρούνια, το τυρόγαλο πήγε το Δεν ποιο, ξέρω τι πήρε, δεν κάνατε το Αστραζένεκα. Δεν ξέρω, παιδά. Μήπω έχετε κάνει Λέβαια. το Αστραζένεκα τώρα, κάτι, κάτι συμβαίνει, Ρέ, έχει παρενέργεια. Για, για, για, δεν ρέβαια. είναι αυτό κανονικό. Χτυπά Αστραζένεκα μόνο στο σπίτι. Περιμένετε το Μάξ το γιατρό να μου φέρει το φάρμακο. Ρε, με τρεκέρ με τυρίλε, μπήκε στην αστυνομία, ρε. στο <Και, ΣΠΡΟ> <μ' αλύε. ΣΠΡΟ> ε, δύο πράγματα. Πρώτον, πέσω στο σύμιο, να μην ξαναπεί αυτό το «αλλά όμως», με σκοτώνει. Ανάβεις? Όχι, όχι, όχι, δεν άναβο, μεσάναβο. Αυτό με σκοτώνει όμως, όχι ξανά «αλλά όμως». ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατή όμως. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Οκ, οκ, το τώρα. Το τώρα το λέω. <Σιναι> ε, δεύτερον, το θέλουμε στην TV. Ποιοι? Θέλω στην τηλεόραση. Εγώ τουλάχιστον στο θέλω. Εσύ, εσύ πει, είσαι μία μωρή και θα πάω στην τηλεόραση επειδή εσύ. Και <Σιναι> άλλε σου το λένε. Πού το ξέρει τι κάνουν οι άλλοι, ασχολείσαι με τα δικά σου. <Σιναι> <Σιναι> <Σιναι> του τους, τους ακούω στην ώρα του λόγου. Και άλλε το λένε. Θα δούμε, δεν μπορώ να πω. Φανταρεύω στο. Αλήθεια μου έχει βλέψει. Εβάζω τι παλιέ ελληνοφρένειε του Α. Είμαι στο 38 επεισόδιο το DJ. Οι παλιέ ελληνοφρένειε μπορεί να είναι επίκαιρε, ή να άλλη επικαιρότητα. Ναι, το ξέρω ακόμη φαντάζω ότι <Σιναι> <Σιναι> <Σιναι> Σαμαρά, εκεί. Σαμαρά, Μα έχει δουλέψει η κάτι. Θα κάνω δικό μου κανάλι, το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα καλά. Θα είμαστε μαζί, στηρίξουμε. Channel floor. Αυτό. Λοιπόν, θα γίνω λίγο διαπλεκόμενος, Τι να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Θα ζητήσω και καμιά 15 να έχω και εγώ, γιατί όχι. Και μετά κουνηθείτε Γιώργο, ανημέρωση τη αρχέ. Λοιπόν, ο το κάνω. Ήταν σήμερα 6 Απριλίου του 1941 οι γερμανοφασίστες επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Και επειδή ήταν κάποια μετανόητοι και ανυπότακτοι Έλληνες, τους το σαν που στο τα παιδιά των μαγών. Δεν χρωστάμε τίποτα στους απογόνους των γερμανοφασιστών. δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού Αντί για λαό στο τέλος Αποφασίσαμε να μεταδώσουμε ένα μάθημα Τρόποι διαχείρισης της καψούρα. Εδώ από τον Άκη πάνω Με αυτό το φοβερό στίχο Που δείχνει και ένα μεγαλείο Ή μια ψευδέστηση Ανάλογα πως θα το δει κανεί Και εδώ με το τη Αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ σε βεντίλα Κανονική το απόλυτο τραγούδι Καψούρας γιατί την είχε ξεχάσει αλλά του τη η άλλη και άρχισε εκεί τα δικά του μετά έφυγε πριν λίγες ώρες από τη ζωή ο τη Μητυλινέος από κορονοϊός ηλικία 75 χρονών έτσι σας αποχαιρετούμε σε λίγο μαγαζίνο. Γεια σας Την είχα ξεχάσει Την είχα ξεγράψει Γι' αυτήν η καρδιά μου δεν είχε πια καλάψει. Με είχε πληγώσει, με είχε προδώσει Δίψουσα δεν ήρθε νερό να μου δώσει Μα χθες, μα χθες, την παρέα Γι' αυτήν μου μιλήσατε μια αγάπη που πέρασε Γιατί μου θυμίσατε Γιατί... Γιατί μου την θυμίσατε, γιατί Και κλαίω και πονώ πάλι γιατί Γιατί, γιατί μου την θυμίσατε, γιατί Βρέθηκα μόνος, την έσβησε ο χρόνος και μες στην καρδιά μου δεν έμεινε πόνος σημάδι κανένα απ' τα περασμένα σαν να'χε πεθάνει εκείνη για μένα. Μα χθες, μα χθες την παρέα για αυτήν μου μιλήσατε Μια αγάπη που πέρασε, γιατί μου θυμήσατε, γιατί, γιατί μου την θυμίσατε, γιατί και κλαίω και πονώ. E